Yeah, mama, yeah, mama, Nancy. Nancy, patapat. Yeah, mama, yeah, mama, Nancy. Nancy, patapat. Yeah, mama, yeah, mama, Nancy. Nancy, patapat. Yeah, mama, Yama, mama, Nancy. Nancy, pat to pat. Your mama, your mama. Nancy Εκλογημένος μένει ο Μητσοκτάκης που μας άφησε μετά από έξι μήνες να πίνουμε τα ποτά μας. Εκλογημένος μένει ο Πατρίκά, ξαναγενήθηκα. Μα είχα χάσει τον πού σου Πρέπει αυτό σας λέω. Ευλογημένο να είναι ο Μητσοτάκη που μα άφησε μετά από έτσι μήνε να πίνουμε τα ποτά μα. Ευλογημένο ο τελεία. Όχι επειδή μα άφησε μετά από έξι μήνες να πίνουμε τα ποτά μα. Ευλογημένο Είναι δύο κύριοι μας από τα Σερας. Γιατί όταν η κάμερα στα σέρα βγει στο δρόμο, βρίσκει πάντα κάτι τέτοιου στου συμπολίτε μα, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να δηλώσουν ότι είναι ευλογημένο ο Μητσοτάκη και οι ίδιοι βέβαια που τον έχουν πρωθυπουργό, επειδή του αφήνουν να πίνουν τα ποτά του. Κι ο άλλο είχε χάσει τον μπούσουλα, κι ο άλλο το τσίπουρο στο χέρι και ένιωθε ευλογημένο κι ο ίδιο στην τοποθεσία σέρα. Η στα σέρας λοιπόν, όλοι ευλογημένοι είμαστε που έχουμε αυτόν τον προθυπουργό, νομίζω πρέπει να το λέμε συνέχεια να βλέπετε κάμερα και χωρί κάμερα. Να λέτε ότι είναι ευλογημένο ο Μητσοτάκης. Χρόνια πολλά, καλώ σα βρήκαμε, καλώ ήρθαμε η πρώτη live εκπομπή μετά τις διακοπές του Πάσχα. Λίγες ήτανε, δέκα μέρες, λίγες. Αχ, χτες που φαίνεται που φεύγαμε, ξαναήρθαμε και περάσαμε το Πάσχα εδώ στην Αθήνα. Αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να πάμε και πουθενά αλλού. Και εκεί ακούσαμε, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ήμασταν εδώ, ακούσαμε το μήνυμα του... Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο ήταν άλλο ένα πείμα γιατί αυτός που του γράφει τα μηνύματα έχει λαλήσει το έχουμε πει, αυτός που γράφει και τους λόγους έχει λαλήσει και το έχει ρίξει στην ποίηση. Το ανοιξιάτικο Πάσχα λοιπόν προμηνύει ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Το θείο φως γίνεται ήλιος αισιοδοξίας για την έξοδο από την παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας. Σα <Κοκτή> <θα> <Κοκοκάς> Οι μέρες που έρχονται μπορούν να είναι αληθινά καλύτερες ώστε οι επόμενοι μήνες να γίνουν παραγωγικότεροι. Και τα αμέσως επόμενα χρόνια χρόνια μεγαλύτερης ευημερίας για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Κουράγιο! Το που πέταξες, μου! Και τα αμέσως επόμενα χρόνια χρόνια μεγαλύτερης ευημερίας για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Αυτά είναι τα μηνύματα, τα διαγγέλματα της καραντίνας. Κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψει κάποιος, να τα εκδώσει. Μια κυριακάτηκε εφημερίδα, μια σατυρική εκπομπή. Ε, εκεί μ, δεν ξέρω τι πίνουνε με στο Μαξίμου, ε, αλλά έχουν τον ευλογημένο... Όπω ξέρουμε, τον έχουν και κοντά κάθε μέρα τον βλέπουν και γράφουν τέτοια ότι όλα γίνονται καλύτερα, ότι έρχονται καλύτερε μέρε. Το φω τη ανάσταση θα γίνει το ανοιξιάτικο φω του ήλιου, η πανδημία, ενώ όλο ο πλανήτη έχει μια αγωνία για το τι ακριβώ θα αφήσει πίσω τη πανδημία, όχι μόνο σε το υγειονομικό πεδίο, στο οικονομικό, στο οικονομικό αλλάζουν πάρα πολλά. Οπότε εδώ είμαστε μια χαρά, τα βλέπει μια χαρά ευλογμένο και στάντε την ανάγκη να τα. Μοιραστούμε. Να, ένα αποτέλεσμα τραγικό τη πανδημία είναι ότι παρετήθηκε ο Ιγκλέσια, έφυγε την πολιτική ζωή τη Ισπανία. Είχαν τον Ποδέμο, ο αρχηγός, με την Αλογουρά, που ήταν εδώ, σύντροφο, ερχόταν με τον Αλέξη Κολιτή. Και είχε βγει εδώ ο Τσίπρα και πίστευε θα βγει και εκεί στην Ισπανία ο Ιγκλέσια. Αλλά οι Ισπανοί είδαν τι έγινε εδώ και δεν έβγαλαν εκεί τον Ιγκλέσια. Αλλά μπήκε στην πορεία. Μπήκαν στην πορεία οι Ποδέμο με του Σοσιαλιστέ. Χθε λοιπόν έγιναν εκλογέ περιφερειακέ, πάτωσαν οι ποδέμος, Ανακοίνωσε ο Ιγκλέσας ότι φεύγει από την πολιτική ζωή της Ισπανίας και αυτό είναι ένα πλήγμα για την παγκόσμια αριστερά, για το επαναστατικό κίνημα γενικότερα. Φυσάει άνεμο δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάσεται Ποδέμος. Η Ελπίδα έρχεται. Ας τα λαβικτόρια. ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος. Πεν Τζούφια μου δώσατε Εδώ είναι ο Τσίπρας, μιλάει για τα στελέχη του Τα χαρακτηρίζει τζούφια Α για τα αυγά, είναι τα αυγά που του είχαν δώσει το Πάσχα Και πάλι τζούφια του είχαν δώσει αυγά Και έκρινε σκόπιμο να κάνει αυτό το αστείο Το κάνει κάθε χρονιά όταν ήταν αρχηγός, από όταν έγινε πρωθυπουργός Και τώρα που ξανά είναι αρχηγός αντιπολίτευσης Κάνει συνέχεια αυτό το αστείο με τα τζούφια Αύγα ήταν και η φωνή του Ποδέμος από τις ένδοξες στιγμές του 2015 που είχε έρθει εδώ στην Ομόνια, στις συγκέντρες του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε αυτά τα ωραία. Καλά είναι, θα αποσυρθεί στη βίλα του έξω σε ένα πρόστιο της Μαδρίτης και θα παρακολουθεί από εκεί την πολιτική ζωή και κυρίως στην αριστερά, στην Ισπανία. Τώρα θα παρακολουθήσουμε νομίζω την πιο γελία στιγμή, την πιο γελία τηλεοπτική στιγμή της τηλεόρασης ας πούμε μέχρι τώρα τους 5 πρώτους μήνες του 2015 είναι η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά προχτές κάποια στιγμή στέλνει μήνυμα κάποιο απεγνωσμένος συμπολίτης μας δεν έβρισκε εντατική για τον άνθρωπό του και έκρινε σκόπιμο να πάρει τηλέφωνο την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά να ζητήσει εντατική μονάδα εντατική θεραπείας μεθ από το Γιώργο Αυτιά έλα εδώ έλα εδώ παρ' το αυτό μη, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Φωνάζει Κατερίνα που πάω, πάω να σώσω έναν άνθρωπο Κατερίνα Γιάννη δώσει αυτά τα στοιχεία, πρέπει να βρει μέθα ένας άνθρωπο και να ουρλιάζουν από το κοντρόλ προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο γυρίζω το στούντιο το πάνω κάτω Λοιπόν, Γιάννη δώστο το σε παρακαλώ Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο, γυρίζω το στούντιο πάνω-κάτω. Μόλις πήρα ένα μήνυμα ότι πρέπει να βρεθεί εντατική για έναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει. Γι' αυτό λοιπόν άλλαξα θέση, φώναζε το κοντρόλ δικαιολογημένα, ούρλιαζε η βάχλα δικαιολογημένα, αλλά πάνω απ' όλα η ζωή του ανθρώπου. Αλλά πάνω απ' όλα η ζωή του ανθρώπου. Σώζουνε ζωέ εκεί, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Έσωσε ζωή. Πήρε το χαρτί, το τηλέφωνο και το έδωσε στο Γιάννη. Δεν ξέρω τι είναι ο Γιάννη. Διευθυντή νοσοκομείου, συνάδελφο, δεν ξέρω τι είναι. Έκανε πάντως το σωστό. Έσωσε τη ζωή των ανθρώπων και έφυγε από τη θέση του. Αυτό τάραξε το κοντρόλ πάνω. Αλλά δεν μα άει αυτά. Θα τα κάνει όλα κάτω. Αμένει να σώσει μια ζωή και δεν μάθαμε και τι ακριβώ συνέβη, βρήκε μονάδα εντατική θεραπείας να πάνε και άλλοι αυτό το Σαββατοκυριακό Όποιο θέλει μονάδα δηλαδή να πάει εκεί αλλά δεν χρειάζονται μονάδες γιατί μας έχει πει ο Κικίλιας και ο Κυριάκο Μητσοτάκης ότι έχουν οχταπλασιαστεί οι μονάδες εντατική θεραπείας, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να, να, να γίνει το στούντιο άνω κάτω παρόλα αυτά θυσιάστηκε, έγινε ο Γιώργος, θυσία ο Γιώργος Αυτιά Και έδωσε αυτή την παράσταση. Το βλέπει κόσμο τώρα. Και έβλεπαν πολύ ηλικιωμένοι, γιατί αυτοί βλέπουν. Και θα λέγαν μπράβο στο παλικάρι που έσωσε τη ζωή ενό ανθρώπου. Το πουλάει τόσο άγαρμα, τόσο όμα. Αλλά υπάρχει κόσμο που αγαρα, αγοράζει τόσο άγαρμα και τόσο όμα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ο Σάβα. Θυμόσαστε το Σάββα, από την Πορτογαλία, δίπλα από την Ισπανία, που τότε με το Μουντιάλ ήταν αυτή η διαφήμιση που, έλεγες, που έλεγε τότε Σάβα καφέ. Είχε μείνει ο Σάβα. Ήταν ο Σάβα ο Πούμπουρας, ο μετέπειτα ηθοποιό, παρουσιαστή και διάφορα άλλα. Έκανε κάτι δηλώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχονται στο timing τη κατάθεση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά. Για το οποίο πολύ καμαρώνει η κυβέρνηση και όλοι οι δημοσιογράφοι, αρκετοί δημοσιογράφοι, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλου σα να δουλεύετε λιγότερο, να κάθεστε, να πηγαίνετε για τι ελιέ και να έχετε χρόνο για τα παιδιά σα. Χάριστε, αλλά εσεί τα απεργή αύριο έχετε ετοιμάσει απεργία και χτες απεργία και αύριο απεργία για το νομοσχέδιο τέτοιοι είστε, ο Πούμπουρας λοιπόν βγαίνει και λέει πρώτον ότι υπάρχουν πολλές θέσεις δουλειάς γύρω μας πάμε ένα live λίγο να μιλήσουμε για το συμπεράσμα που έβγαλα από τις μέρες καριέρας αρχικά κατάλαβα ότι υπάρχει πάρα πολλή προσφορά για εργασία εκεί έξω Και επειδή πολλοί θα βγουν και θα μου πούνε «Ναι, δεν υπάρχει για γιατρούς, για μηχανικούς, για επιστήμονες» Δεν θα μιλήσω ειδικά. Γενικά, όποιος θέλει να πάει να εργαστεί κάπου και να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του ή για να πάει τις διακοπές του ή για να βγάλει το χαρτζηλίκι του υπάρχει προσφορά για εργασία και έξω αφθονή. Υπάρχει προσφορά για εργασία εκεί έξω αφθονή. Να τα ακούσουν οι τεμπέλιδες ότι υπάρχει εκεί έξω προσφορά εργασίας αφθονή. Το λέει ο Σάββας Μπούπουρας. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα social media γιατί κάθεται με το νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης. Έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλά και βέβαια δεν είναι η άποψη μόνο ενό τηλεπαρουσιαστή, μια τηλεπερσόνας. Είναι απόψει που με άλλο τρόπο, όχι το σώμα, Τι λένε κυβερνητικά στελέχη, δημοσιογραφικά στελέχη. Είναι μια διάχυτη αντίληψη αυτή ότι υπάρχουν δουλειέ, αλλά είναι τεμπέλντε. Οι Έλληνε δεν την δουλεύουν. Να θέλουν όλα έτοιμα και να κάθονται ή θέλουν να μπουν στο δημόσιο. Και εξέλιξε την σκέψη του, την προχώρησε και πήγε στο κομβικό σημείο που με δύο λέξει μπορεί να διατυπωθεί: δουλειά δωρεάν. Να σα πω λοιπόν ότι οι ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πιάσουν δουλειά. Κάποιο δηλαδή που στέλνει ένα μήνυμα, ημέτα. Τρομακτικά απελπισμένο, δεν έχω δουλειά για του τελευταίου 4, 5, 6, 7, 8, 10 μήνε. Αυτό ο φίλο λοιπόν που έχει τόσο καιρό άνεργο, δεν είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να βρει εργασία. Δεν είναι κανένα διατεθειμένο να κάνει ό,τι χρειάζεται. Και αυτό σημαίνει κάποιο να δουλέψει και δωρεάν. The jungle, the jungle, και αυτό σημαίνει κάποιο να δουλέψει και δωρεάν. Δουλέψει χωρί μισθό σε μια εταιρεία. Όλοι νομίζουν ότι θα του εκμεταλλευτεί ο επαγγελματία, ότι θα με θέλουν για δωρεάν εργασία και μετά θα με ξεζημίσουν και θα φύγουν. Μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάτε τι θα αποκομίσετε από την τριβή με την εργασία. Από τον κύκλο που θα διευρύνετε, από το να δείτε πώ δουλεύει μια εταιρεία. Από τι νοημίε που θα κάνετε και από εκείνε τι νοημίε μέσα, μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη ευκαιρία. Πρέπει να το σκεφτείτε λίγο, μην το απορρίπτουμε. Έχει δίκιο εδώ ο Σάββας. Δεν πρέπει να το απορρίψουμε. Δουλειά χωρί αμοιβή. Πρέπει να γίνει και αυτό. Είναι καλό γιατί μπαίνει, μαθαίνει, βλέπει την εταιρεία, νιώθεις ότι δουλεύει. Ξεκινάς, ξυπνά στο σπίτι το πρωί, ετοιμάζει γιατί 8, 9, 7 ανάλογα τη δουλειά. Πηγαίνει, παίρνει το μέσο μαζική μεταφορά, πηγαίνει στη δουλειά, κάθεσαι εκεί σε έναν χώρο εργασιακό, ό,τι και να αυτός, αυτό. Δεν ξέρω, 8, 10 ώρε με τα καινούργια του χατζηδάκι. Μπορεί να χρειαστεί και 12 ώρε. Αλλά κάποια στιγμή τον Ιούλιο, με συμφωνία με τον. Ιδιοκτήτη θα δουλέψεις έξι ώρες, οπότε κέρδος έχεις, σύμφωνα με το Χατζηδάκι αυτά, γιατί εδώ είμαστε στο Μπούμπουρα, και ε, αποκομίζεις μια πολύ θετική εμπειρία, χωρίς να, χωρίς να πληρώνεσαι. Νομίζω είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό, έχουν προσπαθήσει να το κάνουν ως σεβ κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα, δηλαδή η δουλειά χωρίς αμοιβή. Άλλωστε και το νομοσχέδιο Χατζηδάκι, κάτι τέτοιο φέρνει, Θα δουλεύει χωρί να είναι υπερορία. Επειδή τώρα έχει ανάγκη η εταιρεία να δουλέψει, παλιά είχε ρυθμιστεί από του αγώνε των εργαζομένων, πολύ παλιά, να δουλεύει ναι, παραπάνω, αλλά να πληρώνει ως υπερορία. Όχι, δεν θα πληρώνει τώρα. Θα το δουλεύει κανονικά το δύο ώρο παραπάνω, το τετράωρο παραπάνω. Θα γίνει σε κομμάτια, αλλά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο θα δουλεύει τρει ή δύο ώρε λιγότερο. Αν έχει ζήσει μέχρι τότε, γιατί αν δουλεύει τώρα 15 ώρε τρει μήνε κάθε μέρα, από νύχτα σε νύχτα. Αυτά είχαν καταργηθεί, ποιο δείχνει, με εκείνο το Σικάγο, που μόνο σπαγωτό πια έχει μείνει. Ε, λοιπόν, έρχεται ο Πούμπουρα και λέει αυτό. Αυτό είναι παροχημένο. Η άποψη του Πούμπουρα είναι παροχημένη. Πρέπει να πληρώνει ο εργαζόμενος. Αυτό είναι το σωστό. Θα πηγαίνει, θα βλέπει την εταιρεία, θα αποκομίζει εμπειρία, αλλά πρέπει να πληρώνει ο εργαζόμενο. Αρκετά αυτό με, το, με τη συνήθεια, την περίτη να παίρνει λεφτά ο Γιατί να πληρώνεται ο εργαζόμενο, να πληρώνει. Γιατί μαθαίνει. Ποιο μαθαίνει, ο εργοδότης? Όχι, τα ξέρει. Ο εργαζόμενο μαθαίνει. Προχωράμε τη σκέψη δηλαδή και καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο και εμεί τα δικά μα και συνυπογράφουμε αυτό που λέει ο Πούμπουρο. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Και τελικά τι είναι προτιμότερο, Να, να κάθεσαι σπίτι και να τα περιμένει τα λεφτά, θα σου έρθει προσφορά για εργασία, οτιδήποτε, ή αφού δεν κάνει τίποτα που δεν κάνει, να πηγαίνει να δουλεύει κάπου και α μην παίρνει μία και να βλέπεις τι μπορεί να κάνει. Γιατί εκείνη η εταιρεία που θα πα και δουλεύει δωρεάν, όταν χρειαστεί άνθρωπο, ποιον θα επιλέξει πρώτο. Εξαναουπή και σκίστηκε ή αυτόν που θα βρει από την αγγελία. Ε και στην ές τη Δηλαδή όλοι με το τζακωμό και τι και πώ και θέλουν να μας φάνε και να μας, μας θέλουν να μα εκμεταλλευτούν, δωρεάν εργασία. Σωπα ρε μάγκες, πήγαινε δε. άμα σε θέλει να σε εκμεταλλευτεί, φτσικο και φύγε, τι σε και αλεσσοδεμένο. Μωρέ πολύ καλά τα λέει εδώ ο συντοφός Σάββας, 2 10 80 80 πάρτε τηλέφωνο όσοι, το έχετε κάνει, όσοι θέλετε να το κάνετε, όσοι σκέφτεστε να το κάνετε, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο. Κομβική πρόταση που έρχεται και κουμπώνει ξαναλέω με το νομοσχέδιο Χατζηδάκι και τα εργασιακά τη κυβέρνηση Μητσοτάκι. Από όλη αυτή τη σκέψη, τη βάλαμε σε τρία κομμάτια: Ότι υπάρχουν δουλειέ, να δουλεύει χωρί να πληρώνεσαι, γιατί τι θα κάνει στο σπίτι, θα σηκώνει, θα πηγαίνει εκεί. Μ' άρεσε αυτό που λέει ότι εφόσον θα δουλέψει τσάμπα σε έναν εργοδότη, δεν ξέρω για πόσο καιρό, γιατί δεν το προσδιορίζει. Μπορεί να και κανένα χρόνο αυτό. Μετά, αν χρειαστεί, λέει, ο εργοδότη, να προσλάβει κάποιον, θα πάρει εσένα γιατί σε έχει δει που δούλευε τσάμπα και θα σε εκτιμήσει. Γιατί όλοι εκτιμούν αυτόν που παρακαλάει για δουλειά και πει δεν έχει τι να κάνει στο σπίτι, πηγαίνει στο εργοστάσιο ή στο γραφείο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι αυτό, για να γυροφέρνει μέσα εκεί και να ξερογλύφεται, μπας και του πετάξουν ούτε καν ξέρω κόμμα του, γιατί δεν έχει λεφτά, θα το κάνει έτσι. Έτσι εκτιμάει τον άνθρωπο, τον εαυτό του, την εργασία... Ο Σάβα Πούμπρα δεν είναι μόνο ο ίδιο. Είναι μια άποψη που διατυπώνεται με διάφορου τρόπου, αλλά εδώ το τερματίσαμε μέσα στι μέρε του Πάσχα. Τελεία. Αυτό αλλάζουμε θέμα. Θα έχετε περάσει από πολλά κτίρια δημόσια εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, σε άλλε πόλεις τη χώρα μα που λένε: Εδώ έζησε ο Τάδε. Υπάρχει μια μαρμάρινη πλακέτα απ' έξω και μα ανακοινώνει και κοιτάμε το σπίτι. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Και ξέρετε όλοι τον πίνατ. Είναι το σκυλάκι που έφυγε από τη Ένωση Λιούπολη και τώρα είναι στο μαξί δίπλα στον ευλογημένο, άρα ευλογημένο και το σκυλί Κυριάκο μιτσοτάκι, τα καλά κανάλια όμως έκαναν το ρεπορτάζ αλλά ξαναγυρνάνε δέκα μέρες μετά ξανά στη Ζωφιλική Ένωση Λιούπολης όπου το κλουβί που ήταν ο Πίνατ υπάρχει εκεί κενό και έχει τοποθετηθεί πινακίδα που λέει εδώ έζησε ο Πίνατ». Στη φιλοζοϊκή της Ιουπολής καλή σας ημέρα. Είμαι εδώ με το σύμπα. Με βλέπετε τόση ώρα κάθομαι. Mm -hmm. Έχω να σα πω ότι εδώ είναι που υιοθετήθηκε και ο Πίνατ. Έτσι πήγες στο Μαξίμου την, το Σάββατο η κυρία Απογενοπούλιο. Καλή σας ημέρα. Ο Πίνατ υιοθετήθηκε από το κύριο Πιτσοκάκη. Ε, την ημέρα που ήρθε και μας έκανε την επίσκεψη και μια εβδομάδα μετά τον παραδώσαμε εμείς οι ίδιοι στο Μαξίμου Και να δούμε ότι εδώ έμεινε ο πίνα, το, νομίζω το έδειξε ο Γιάννης ο Πουτουρής Το κλουβάκι του πίνατε το εδώ, έχει και το βλέπετε Εδώ έμεινε ο πίνα, το μέχρι να πάει στο Μαξίμου αυτό στην Ηλίουπολη βεβαίως, είναι τουριστική ατραξιόν απορρόπως δεν το έχουν εκεί οι αρχές του τόπου αξιοποιήσει με από τη Βουλιαγμένης προς πρώην σπίτι Πίνατ, ακολουθήστε την τάδε διαδρομή, τα βήματα του Πίνατ, μπορούμε κάτω στους δρόμους να βάλουμε παπατουσίτσες, εδώ περπάτησε ο Πίνατ, το έχω δει με Στο εξωτερικό αυτό, με, που περπάτησε ο Τάδε Ποιητή, υπάρχουν σε διάφορε πόλει. Μπορώ κι εγώ να καταθέσω, επειδή είναι και η πόλη μου, διάφορε τέτοιε ιδέε και να είναι τόπο προσκυνήματο για όλου του ανθρώπου να δούνε πού ακριβώ έριξε ο πίνατ που πήγε τον είδο Κυριάκος, Ο ευλογημένο Κυριάκο Μητσοτάκη. τόνιος αυτό ο πίνατ, γιατί έπεσε πάνω του και πήγε τον πύρα. Αυτό είναι το κλουβί, είναι κενό και το κρατάνε για να διατηρηθεί η μνήμη του πίνατ. Αυτά συμβαίνουν. Χωρί να έχουμε παρενέργειε από εμβόλια, σύμφωνα με του επιστήμονε, με νορμάλ, κανονικέ συνθήκε και νορμάλ ανθρώπου. Θα έρθουν οι τουρίστε. Δεν είναι σαν και εσά, δεν σαν τα μούτρα σα που είστε χαραμοφάηδε εδώ, να υπάρχουν δουλειέ μπορείτε να πάτε να δουλεύετε τσάμπα. Θέλετε να πληρώνεστε και θέλετε να γίνετε και εσείς τουρίστε σε άλλε χώρε. Δεν είναι για τα μούτρα σα. Θα έρθουν οι τουρίστε και μα λέει ο Άδωνη και η Βούλτεψη τι ακριβώ είναι οι τουρίστε. Δηλαδή μας λέει οι τουρίστες θα πηγαίνουν κανονικά, στα εστιατόρια θα κάθονται, εμείς θα πρέπει να στέλνουμε μήνυμα. Αυτό θα το δούμε να σα είπα μετά τις 15 Μαΐ. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για το μετά τις 15 Μαΐ. Όμως επειδή συνεχώ ακούω το επιχείρημα αυτό η κυρία Φόσκολου και πολύ και στο Twitter, άλλα για τους τουρίστες, άλλα για μας, θα ήθελα πολύ να ρωτήσω όλους αυτούς που το λένε. Θέλουν μήπως να μην έχουμε τουρίστες στην Ελλάδα. Ούς. μπορεί να ρωτήσει όλους αυτούς που το λένε θέλουν να μην έχουμε τουρίστες Εγώ δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου στην δεξοχή και μπορεί να έρθει ο τουρίστας ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα <Ρι> Αυτά λέει η βούλτεψη και αυτά είπε ο σήμερα το πρωί που ήταν στον αντένα και πολύ σωστά λέει ότι ο τουρίστας Είναι τουρίστας, δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο δεν είναι το ίδιο με του πλεμπαίου εδώ, του ηθαγενεί, γι' αυτό στι ταβέρνες θα κάθονται οι τουρίστε και οι Έλληνε σε μια γωνιά, μια μακαρουνάδα στο χέρι, όρθιοι, θα τρώνε μια χωριάτικη με την παπάρα τη γνωστή, όρθιοι όμω, γιατί είναι Έλληνε. Ενώ ο τουρίστα φέρνει λεφτά και πρέπει να τον καλοδεχτούμε. Επίση οι Έλληνε είναι ένα ανώριμο λαό, όπω όλοι γνωρίζουμε, και γι' αυτό χρειάζεται έναν ηλικιάρχη χούντα, θεολόγο κατά προτίμηση, όπω είναι ο Γεραπετρίτη. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ανοίγουμε σταδιακά, μετρημένα, όπως πρέπει, αλλά πρέπει να εξακολουθούμε, να προσέχουμε πολύ. Δεν μας έχει αφήσει η πανδημία και φοβάμαι ότι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία έχουν υψηλό συμβολισμό είναι και το γραπτό μήνυμα. Ένα άλλο είναι το πέρας της κυκλοφορίας κάποια ώρα το βράδυ. Αυτά αυτά, τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν και μία λειτουργία, θα μου επιτρέψετε να πω παιδαγωγική, παιδαγωγική, παιδαγωγική. <Συσχελίου> Έχουν και μία λειτουργία, θα μου επιτρέψετε να πω, παιδαγωγική. Έτσι λοιπόν, ο Γεραμπετρίτη με στο Πάσχα τα είπε και αυτά. Θεωρείται τα μηνύματα και το ωράριο στι 11 τώρα που έχει γίνει. Αλλά κυρίω τα μηνύματα έχουν μια ε, λειτουργία παιδαγωγική. Γιατί πρέπει να παιδαγωγείται αυτό ο λαό. Έτσι αντιλαμβάνονται το ρόλο του μέσα στο Μαξίμου. Έτσι λειτουργούν όλο τον καιρό τη πανδημία. Έτσι αντιμετωπίζουν το λαό, τόσο όριμο τον θεωρούν και τόσο αυθεντίας θεωρούν σε αυτού τους που πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να τα τηρεί και κανεί, τέτοιου τύπου παιδαγωγικά μέτρα, πρέπει να παιδαγωγείται συνεχώς ο λαός αυτό είναι το DNA της δεξιάς από τον εμφύλιο και μετά που τώρα εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο από τον Γέρα Πετρίτη για ένα δευτερεύον θέμα αλλά υπήρχε και σε άλλα θέματα και υπάρχει κατά και σε άλλα πάρα πολλά θέματα, σχεδόν σε όλα διαπερνά την πολιτική της δεξιάς αν μπορούμε να το βάλουμε αυτό το χοντρικό δίπολο που βέβαια μπάζει πάρα πολύ αλλά υπήρχε αυτό ότι είναι οι καθηγητές, είναι ο ανώριμος λαός που ξεφεύγει και έπρεπε να διαπαιδαγωγηθεί Ξεκινούσε, ξεκινάει από τα μηνύματα του Γεραπετρίτη και φτάνει μέχρι τη Χούντα που έλεγε ότι δεν πρέπει οι Έλληνε ο Παπαδόπουλος να πιστεύουν στον κομμουνισμό γι' αυτό επιβάλαμε αυτό το καθεστώς και και και τα κοινωνικά φρονήματα και γενικώ τι διαπαιδαγωγήσεις Που εφάρμοσαν όλε αυτέ τι δεκαετίε. Το καλό είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά και όλοι λένε μπράβο στον Άδωνη. Ξέρετε κύριε Παδάκη, να πούμε κάτι αισιόδοξο. Εγώ κυλήσα δύο μέρε σε πολλά αισιόδοξα. καταστήματα εστίαση γιατί ήθελα να πάω να δω πώ τηρούν τα μέτρα, να μιλήσω με του μαχασάτε, με του εργαζόμενου. Μίλησα πάρα πολύ. Ξέρετε τι είδα και είμαι πολύ χαρούμενο και θα το μεταφέρω. Υπήρχε αυτέ τι δύο μέρε ένα κλίμα αισιοδοξία έξω, ένα κλίμα χαρά, ο κόσμο σαν να ξέσπασε μετά από όλη αυτή την περίοδο τη καταπίεση. Και πραγματικά, και εγώ ξέρετε, έχω συνδείξει πολλέ φορέ να ακούω κριτική και διάφορα σχόλια. Και εγώ με λίγο έτσι τζόρευ, δεν είναι κανένα πολύ ήπιο άνθρωπο. Αισθάνθηκα να μου λένε μπράβο, Άδωνη, Υπουργέ Προχώρα. Δηλαδή μια αγάπη φοβερή. Αυτή η αισιοδοξία, αυτό το νέο ξεκίνημα τη χώρα είναι μεγάλη μα ευκαιρία. Ζούμε ιστορικέ στιγμέ. Ζούμε ιστορικέ στιγμέ. <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> ιστορική στιγμή, επειδή άνοιξε το σουλατζίδικο. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή για τον Άδωνη. Ζούμε ιστορικέ στιγμέ, επειδή άνοιξαν οι πιτσαρίε. Οι καφετερίε. Αυτό είναι ιστορία. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή. Αυτόν λέμε όλοι ω ιστορική στιγμή. Όταν ακούτε ιστορική στιγμή, σα έρχονται ο γύρο και το κεμπάπ. Βέβαια, έξι μήνε κλειστά όλα αυτά. Κάτι ήταν προχτέ που ανοίξανε και έγινε και ο σχετικό ντόρο. Αλλά τέλο πάντων, το βλέπει κάπω έτσι ο Άδωνη. Αυτή είναι η άποψή του για την ιστορία. Είναι και ιστορικό ο ίδιο του Πανεπιστημίου. Λίγο λόγο μα πέφτει εμά. Οπότε το καλό είναι ότι ανοίξαν τα μαγαζιά. Μπορώ να κάτσω και να κάτσει μπορείς, και να ξαμπλώσει μπορείς. Κάτσε, Ανθρωπέ μου. Τι να φάω. Πιπεριές Πιπεριέστα το τυπάκι. Μέλι με βρόσιμο χρυσό. Πλευρό του. Μανιτάρια, Πλευρό του. Βιολογικό μιλόξιδο. Τσακόνικι, Μελιτζάνα. Τίποτα πιο έκλεκτο. Δίπλε, Ζήμικουρού. Σχολιάτα, Ισλίκ, Ανταήφη, Καλιδάτο. Κάρτανα, Μαρών. Κατημέρια και σκέση και Σκιούλ. Και φτέδες, κατήλ, πιο Πορτοκάλια Ρύζι Κίνας, πατάτες Αιγύπτου, κομμάτες Τουρκίας, μέλι Κίνας, σταφίδα Ινδίας. Τίποτα πιο έκλεκτο. Αμυγδαλωτάκι θύρων μαζί με φατουράδα. Πιο εκλεκτό; Γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσικουδιά. Και βεβαίως καλτσούνια. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ραπανάκια και μαρούλια. Πιο εκλεκτό; Μία σοκολάτα, δύο σοκολάτες. Τρει σοκολάτε. Ποιο έκλεκτο. Τέσσερις πίτσε. Ποιο έκλεκτο. Έναν εξαιρετικό κούνελο κοτρώνι και η κουνελάδα. Ποιο έκλεκτο. -e Κρέας σκύλου. Η υπησινόμυρη μυκοφάγων. Ποιο έκλεκτο. -e Σκατά. Φεραίμοι, γίγαντε γιαχνεί. Φασόλια γίγαντε με τα ίσια με το ζόρι στο σχολείο όταν ήμουν μικρό. Έτσι λοιπόν οι γίγαντες και όλα τα υπόλοιπα διότι έχουμε προτάσει, έχει ανοίξει εστίαση και μπορείτε να ξεχυθείτε, να ξαμοληθείτε για να λέμε όλοι μπράβο στον Άδων και στον ευλογημένο Κυριάκο Μητσοτάκη 11 10 80 80 Μόνο όσοι λέτε ευλογημένο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους άλλους δεν σας θέλουμε κριτική δεν θέλουμε, δυστιμίες δεν θέλουμε μόνο θετικά λόγια όχι και αρνητική ενέργεια, όχι κακή ενέργεια όχι άλλη γκρίνια Radio τα βλέπω εγώ αυτά τα μηνύματα όταν τα στέλνετε εδώ, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο Είπαμε και το τηλέφωνο ελληνοφρενια.net.j Είναι το επίσημο site του Ομίλου Χτες απήριξε, σήμερα είναι στις επάλξεις Εκεί ακούτε τώρα live την εκπομπή μετά ηχογραφημένη Στο youtube στο official της ελληνοφρενίας Επίσης μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους σε και σχόλια από κάτω, έχει και εγγραφή να κάνετε Facebook, podcast, όλα αυτά Μας βρίσκεται, πρώτο μέρος του λαού Πάμε στις πρώτες διεθμίσεις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 Α, ησυχία σήμερα, τι έγινε, δεν έχει δουλειά. Σήμερα δεν έχει δουλειά, μέσα στο γράφημα. Τη φρενίσατε όλε, ε! Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Θέλω να δώσει χαιρετισμού, όχι φιλικού που γράφουμε στα email, του άλλου χαιρετισμού, την κυρία Δασκάλα. Ω, καλησπέρα. Είναι συντοπίτησα. Από πού? Από πού είναι η δασκάλα που σε έπαιρνε τηλέφωνο και στα πρίζη και σου μιλάει συχνά. Πτυχίο είναι η κυρία. Δεν είναι πτυχίο. Στυχίο δουλεύει. Στοιχείο δουλεύει. Αυτό εγώ που ε, και εγώ θα τη συναντήσω. Στοιχείο. Α, α, α. Καταλαβαίνω. Καλησπέρα, πώ χρονοώνεις, Ε. Είμαι σίγουρα μικρότερο από τη δασκάλα. Αλλά έχει ωραία φωνή. Πιστεύω ότι είναι, ότι είναι καλό. Είναι α, καλό. δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Ε, ε, πήγαινε να σου μάθει τον έρωτα. Θα βάλουμε άλλο χρώμα ζακέτα τη μέρα που θα συναντηθούμε και όταν δούμε ότι είναι καλό θα πλησιάσουμε. Αν όχι, φεύγουμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι ακόμη. Τι. Καταρχά, φαντάζομαι ήσαι σε ίδια στούντιο με τον κύριο Μπογδάνο. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Ε, με αυτόν. Συναντ Έτσι ρωτάω, ρε παιδιό μου, να ξέρω. Συναντιόμαστε. Πώ αισθάνεσαι, Τέλεια. Σου έρχεται καμία αναγουά. Ανα, Η Δονή. Η Δονή, ε! Ναι, ναι, ναι. Είσαι, είσαι παλικάρι μεγάλο. Είμαι ανομαλιάρη, εντάξει. Θέλω να σου ευχηθώ. Καλό Πάσχα, αν και δεν νομίζω να πιστεύει γιατί είσαι λίγο κουνούμενο. Πάει Σταφίλω. το Πάσχα τώρα, πέρασε το Πάσχα. Είμαστε μετά το Πάσχα. Είσαι, Ιταλό, είσαι το μου μέσα, δεν καταλαβαίνει. γεια. Λέσπερο καταλαβαίνει. Τον υπάρχουν καλοί. Παρακαλώ! Γεια σα, γεια σα, γεια σα! Γεια σα, τι ακούω αυτό το μαλακ από μέσα! Λαό ανέστη! Πώ το περάσατε! Πολύ καλά, εξαιρετικά! Πήγατε στο χωριό! Όχι βέβαια, είναι δυνατόν! Τι είμαστε, τίποτα διασπορή του ιού! Δεν ξέρω Μόνο με... στο μετρό μπήκαμε, εμεί το γιορτάσαμε στο μετρό. Άμα να κάνει μια διασπορά, αν την κάνει καλή όπω κάθε μέρα! Εκυψίσατε! Εκεί στο μετρό, ναι! Δεν πήγατε στο χωριό! Δω, όχι παιδί μου, απαγορεύεται! Πώ πάμε στο χωριό, Δυνατόν. Ούτε ούτε εμεί πήγαμε στο χωριό, ούτε ήρθαμε στο δικό σα, ούτε τα παιδιά μα ήρθαν στο δικό μα. Ωραία, μ' αρέσει που κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Μεταξύ μα και για τι καλαποντά. Α πήγανό όλοι παντού. Λοιπόν, πήραν σε αυτό για αυτό το ακαταδείο χωρέ αυτή την επιτροπή των υπαιρεγών που ψήφισαν αυτή η άχρηση και πάλι το συνάθου του. Ε... Τι άλλο θα σκεφτούν, αυτό το καταδίκει που πολύ με αρέσει. Ε. Τι, τι είναι αυτό το ακαταδείο. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, έφερε. Πιαθάρι που πολύ. Ε, ναι, ναι όχι, ε, εγκρίνω, εγκρίνο. Καταδείο και το εγκρίνο. Και το ψήφισαν. Για, γιατί έχουν τι αμφιβολίε ότι έφαγαν πολλοί κόσμοι. Έχουν... Έλα, καλέ, δεν νομίζω. Να τόσοι θα πέθαναν έτσι κι αλλιώ. Πώ θα πέθανε τον αγόριμα έτσι κι αλλιώ. Τα φρόντιζαν, κυβέρνηση από την πίνα, Λούμε... από την ανεργία, κάτι, ξέρω <σχει> εγώ. Από τι αυτοκτονίε. Τα φρόντιζαν. Θα πέθαναν, μην ανησυχεί. Αποτύχει, ζούμε. Λοιπόν, θέλω να σα ευχηθώ. Καλή επανάσταση του λαού που κοιμά, κοιμούνται τα βόδια. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόδια, να ξεπνίγουν τα βόδια, Βασίλια. Χαιρετισμού στο σύμυνο σα αγαπάμε και πολλοί πέρεσε σε όλε τι ηλικιωμένε. Τι είσαι, Πουρό, Έγινε. Στις γκριε πάω καλά. Πάω καλά. Με, ε, δεν λέτε, ξέρω. Με δηλαδή. βλέπουν σαν πιπινάκι πι, πι, που τσομεζέ. Ξέρω εγώ. Κάπω έτσι, κάπω έτσι. <χλίσια> Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης που μας άφησε μετά από να πίνουμε τα ποτά μας. Ευλογημένος να κόβει ώρες δουλειάς, όχι, μισθό, να κόβει μισθό, να κόβει ευρώ από όλους σας και να τα δίνει σε χρόνο στον Μητσοτάκη, τον ευλογημένο. Ε, έπρεπε εδώ και ένα τέταρτο να τις είχαμε ακούσει, αλλά θα τις ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Τήτλη των y σε ένα λεπτό, στο μικρόφωνο ο Παλούρδο, δημοσιογράφος Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε χθε η εργατική Πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας από υπουργού και βουλευτές της Κυβερνητικής Παρατάξεως. Επικεφαλής της πορείας, ο υπουργό εργασίας, Κωστής Χατζιδάκης φορώντας φόρμα εργασίας, κασκέτο στο κεφάλι και έχοντας υψωμένη την αριστερή γροθιά, φώναζε συνθήματα υπέρ της υπεράσπισης του οχταόρου. Από πίσω του, οι βουλευτέ του κρατούσαν το πανό που έγραφε «Ενωμένοι εργάτες χωρίς του ώμους βάτες, ο το των γάτες». Στη συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όταν από μαλακία τεχνικού βγήκε η μπρίζα από το ρεύμα και αναγκαστικά διακόπηκαν τα τραγούδια και σίγησε η μικροφωνική. Αλλά στην υγεία του είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανήμερα του Πάσχα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα ηλίγου. Ο υπουργός εμφάνισε αυτά τα συμπτώματα όταν το πρωί της Κυριακής για τρεις ώρες κοιτούσε με επιμονή και χωρίς να βγάλει το βλέμμα από πάνω του το αρνί στη σούβλα, ενώ αυτό γυρνούσε με την υποβοήθηση του σχετικού μοτέρ. Στις δύο ώρες συνεχούς παρατήρησης, με τα μάτια πάντα καρφωμένα πάνω Στη Σούβλα, ο Υπουργό ένιωσε μια ανησυχία, αλλά αρνήθηκε να διακόψει παρά τις παρενέσεις των οικείων του, λέγοντας χαρακτηριστικά: Θέλω να δω πόσο θα αντέξει το αρνί να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Στις τρει ώρες συνεχούς παρατήρησης, σωριάστηκε στο έδαφος ξαπλωμένο τα ανάσκελα, σαν κατσαρίδα. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψε στα καθήκοντά του για να συνεχίσει επιτυχία το σωτήριο έργο του. Εμβόλια από ναυαγοσώστε στι παραλίε, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο. Όπω είπε η Αριστοτελία Πελώνη, κάθε φυλάκι ο ναυαγοσώστη θα εφοδιαστεί με 300 εμβόλια τη ΑστραZeneca. Ο ναυαγοσώστη στις 12 και στι 5 κάθε μέρα θα κατεβαίνει ανάμεσα στι ξαπλώστρε και θα εμβολιάζει τους λουόμενου πριν αυτοί βάλουν αντιλιακό. Αν ο λουόμενος αρνηθεί να κάνει το εμβόλιο και θάλασσα, ο ναυαγωσός της είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει με τη σύριγγα στο χέρι τον λουόμενο μέσα στο νερό μέχρι να του την πήξει στο μπράτσο. <Καιρός>, Καιρός. Τετάρτη του Πάσχα σήμερα και αν του αρνεί δεν τελειώσει τις επόμενες δύο ημέρες σε όλες τις παραλλαγέ, ετοιμαστείτε το Σαββατοκύριακο να το βάλετε και σε μπανανόψομο. που μαγειρεύουμε, ψήνουμε μια μέρα και τρώμε ένα μήνα μετά πρέπει να το δούμε κάπως, κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό στην ε, γενικότερη έτσι προνοητικότητα κάτι πρέπει να αλλάξει και το επισημαίνει εδώ βέβαια και ο Μπαλούρδος με τις ειδήσει. στα νέα σύλλατα χαλκιδική θα πάμε τώρα εκεί ένα ιερέα, στο κήρυγμα προχτές έκανε προειδοποιήσεις έθεσε αυστηρό πλαίσιο για τους ορθόδοξους της περιοχής Να σα πω κάτι, μου επιτρέπετε, Μη στεναχωρηθείτε. Θα σα στεναχωρέσω λίγο. Λοιπόν, για να το καταλάβετε λίγο, θα σα το πω έτσι: Όποιο φοράει μάσκα, έχει κάνει το εμβόλιο και κάνει και τα τεστ, δεν θα ξαναμπεί στην εκκλησία. Λέω, όποιο, για να το καταλάβετε, έχει κάνει εμβόλιο, όποιο φοράει μάσκα και όποιο έχει κάνει τεστ για τον κορονοϊό, δεν θα μπει στην εκκλησία. Τέλο. Όχι, μην και. Ε ε, ε, ε, stop, stop, stop. stop. Μην χειροκροτάει κανένα. Σκανδαλίζεστε. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ο διάβολο. Ο διάβολο έτσι λέει. Όποιο δεν κάνει το εμβόλιο, όποιο δεν κάνει τα τεστ. Έτσι. Όποιο λοιπόν δεν υπακούσει στι εντολέ του διαβόλου, γιατί διάβολο είναι αυτό, αυτό δεν έχει το δικαίωμα να δουλέψει. Δεν έχει το δικαίωμα να πάει στην εκκλησία. Δεν έχει το δικαίωμα να πάει στην υγεία να έχει περίθαψη. Δεν έχει το δικαίωμα τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε αυτό? Αυτό κάνει ο διάβολος και ο Θεός κάνει το τελείως αντίθετο. Αυτό ακριβώς, αυτό κάνει ο διάβολος και ο Θεός κάνει το τελείω, αντίθετο. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει για την καθυστέρηση που υπηρετεί η Εκκλησία από τη μέρα που φτιάχτηκε μέχρι σήμερα. Δεν έχει νόημα, τα ξέρουμε, είναι γνωστά όλα αυτά, ακούσαμε εδώ τις απόψει. παρακινεί το πλήθος εκεί των, όχι και μεγάλο, των χριστιανών που ήταν στον ναό να μην μπουν μέσα αν έχουν κάνει εμβόλιο, αν έχουν κάνει και τα τεστ ούτε καν τεστ δεν δέχεται ο συγκεκριμένος ιερέας η Ιερά Σύνοδος δεν έχει τοποθετηθεί έκανε και μια δική του ανάσταση νομίζω στις 12 το βράδυ και προχωράει η ζωή κανονικά μία από τις πολλές εκκλησίες που πορεύεται στο μεσαίωνα ζει στο μεσαίωνα κανονικά χωρίς να τρέχει απολύτως τίποτα είναι και ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι Όσοι γύρω φέρνουν εκεί, η κυρία Πελώνη βγήκε σήμερα στην εκπομπή του Sky στον Κούτρα και στο Τζούνο να μιλήσει για το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρετε ουσιαστικά θα μετατρέψει του σε ρολόγια τα οποία θα δουλεύουν ασταμάτητα, δεν θα υπάρχει καμία διευκόλυνση στου Γι' αυτό και του καλούν αύριο στην, στην πορεία. Δεν ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν. κύριε Τσούνο. Είναι διαστρέβλωση. Το νομοσχέδιο έχει πάρα πολύ φιλεργατικέ ρυθμίσει. Ε, ε, για τη σεξουαλική παρενόχληση χώρου εργασία, έχει άδεια mm -hmm. πατρότητας δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διευθετήσει. Άρα ο ίδιος, είναι φιλεργατικό με το, δικό το νομοσχέδιο. Άρα είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Έχει δύσκολε προοδευτικέ υπέρ των εργαζομένων. Είναι σεμνή η κυρία Πελώνη να ρωτάει ο Κούτρας δυο φορές αν είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιο, ωραία ερώτηση, δεν λέει ακριβώς αυτό, λέει ότι έχει ρυθμίσεις που ωφελούν τους εργαζόμενου γιατί ε, είναι μετρημένοι, δεν είναι να βγει να το διατυμπανίσει, δεν θέλει να πει ότι είναι το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα και οι εργαζόμενοι είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό αύριο έχουν απεργία. Και θα είναι η πρώτη απεργία αύριο. ξεκινάνε οι απεργίε για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ο κονβικό νομοσχέδιο, τελειώνει τελείω τη ζωή των ανθρώπων και των εργαζομένων, του υποτιμά φάνταστα. Οπότε καλά κάνουν, πρέπει να ξεκινήσουν και να μην τελειώσουν ποτέ οι εργαζόμενοι με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά να τελειώσουν αυτού που πρέπει να τελειώσουν. Κυρία Κοσέκ πήγε στο κέντρο Υγεία Γραφήνα, επέσκευση αυτέ τι μέρε να δει πώ πάνε και τα πράγματα και έδήλωσε. Και απεδείχθηκε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πολλοί είχαν σπεύσει να κατακρίνουν και να απαξιώσουν. Την ώρα της κρίσης έδειξε τις πραγματικές του δυνατότητες είναι αυτοί που είχαν σπεύσει όλα αυτά τα χρόνια να κατακρίνουν και να απαξιώσουν το εθνικό σύστημα υγεία, που τώρα λέει ναι, ότι ανταποκρίθηκε όπω ανταποκρίθηκε. Φανταστείτε να ήταν και καλό το σύστημα υγεία, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια να το ε, σκεφτόντουσαν και να το οργάνωναν καλύτερα. Μπορούσαν, δεν θέλανε για γνωστού λόγου. Όλοι. Ποιοι είναι αυτοί ακριβώ που κατέκριναν το εθνικό σύστημα υγεία. Δεν κοιτάει με στην παραταξή του. Οι, το 90% το είναι από ακριβώ την παράταξη, τη οποία πρόεδρο είναι ο ίδιο. Κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε στο λαό, μέσα στις μεταδιαφημίσεις, μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα μην θα τα πούμε αύριο για σας. Έλα Παστόλια αγάπη μου, πώς είσαι. Καλά εσύ. Καλά και εγώ τώρα που σου μιλάω, όλα καλά. Αχ, μίλα μου. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Αχ, ναι. Μίλα μου ακόμα Έχει. μια φορά. Θα σου πω, ναι, θα σου πω. Λοιπόν, σου έχω πρόταση Τι Θες το Πάσχα να πάμε μαζί στο νησί, να πάμε στο νησί σου, και Εμένα δεν θα με κρατήσει κανένας να μην πάω στην Κρήτη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 Υπό κάτι ρε, τι υποχατζηδάκι δέει, να δουλεύουμε τέσσερι ώρες, τέσσερι μέρες Τέσσερι μέρες, ναι. Να συμφωνεί να πηγαίνει πράγματι μέχρι δέκα ώρες την εβδομάδα για τέσσερι μέρες αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Εγώ βρεκαράκι ω γνώρισα τη γυναίκα μου σε δουλειά. Τι τέσσερι μέρες, τι να φάρε, τι να φάρε. Έξι μέρε, έξι μέρε. Τι έξι μέρε, μέρε δεν έχει η εβδομάδα, τι μέρες. 7. Και τότε και, Κυριακή, Κυβισσιά, ναι, και την ωραία Yeah, Αυτού του ανώμαλου που ναι. τον βγάζουν έξω oh, οδηγώντα, θα τον παίξω κι εγώ. Oh, oh, oh. Όχι Ωχ, ηρεμάνια. Δουλεύαμε μαζί. μαζί. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι τώρα. Τέλο yeah, πάντων, yeah. να σου πω κάτι. Ο Φουρτιώτη μαζί με τη Φιλενάδα του Τιτζούλια εντάχνουνε τσόντα στην Κυψέλη και στου πιλωτέ. Κάνουν σεξ στου πιλωτέ. Αχ, oh, φωναού. Oh no. Αυτό γυρίζει μαζί με το Σιρινάκι. Έλα. Yeah, Κοθόνια, όλα εγώ θα σα τα Γεια. Yeah.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 που είδα στο youtube από εδώ από εκεί απορώ, η δημιουργία μου δεν είναι στην Κυψέλη και έχω δει, δει η διησόμαση της συμπεριφορά αυτών των δελτάδων και της δίας και τα λοιπά δηλαδή τέτοιο άμα δεν δε, δε το πιστεύει δηλαδή, αν δε το έλα ναι πραγματικά, πραγματικά δεν το πιστεύω δε, δε λέω πιστεύεις. αποκλείεται οι άνθρωποι είναι δημοκράτε. <laughs> <laughs> <δημοκράτες. laughs> πιο εύκολα νέο, νέο. Πιο, πιο εύκολα μπορούσα να μιλήσει με κάτι μπράβους εκεί σε κάτι ξενυχτάδικα που υπήρχαν παλιά που λέγες τώρα θα με βάλει Στο μαγαζί, δεν θα με βάλει. Ενώ αυτοί είναι μπράβοι, σε τι δεν είσαι ξενυχτάδικα, σε τι είναι μπράβοι. Σε πρωινάνδικα. Τα ξενυχτάδικα είναι κλειστά τώρα. Αυτό είναι αυτό. είναι ένα πρόβλημα, όντω. Όταν ανοίξουν, δεν ξέρει. Εκεί έχουν τρελαθεί γιατί δεν βγαίνει το εξτραδάκι. Όταν ανοίξουν, δεν ξέρει. Πάντω είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα ζήσουν άσχημα πράγματα και δυστυχώ πρέπει να πάρουμε πλευρά. από καιρό τώρα. Δεν μπορεί να ισοδυναμίσει. Σε αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο να πάρουμε πλευρά, ε, και μήπω αποφασίσουμε από που θα ενημερωνόμαστε κιόλα. Καλά, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπο από πού θα ενημερώνεται. Δηλαδή, όσο και να θες να είσαι ρε παιδί μου, νεοδημοκράτη ή δεν ξέρω εγώ τι, ε, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Δεν μπορεί, δηλαδή, τι να πει. Okay, Ψήφισα Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλω. Εκτό αν το θέλει. Αν το θέλει, είναι άλλο πράγμα. Το μιλάμε σε άλλη βάση. Εσύ το αποκλεί κάποιο να το θέλει θέλει. Ειδικά Όχι. ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Α, α, θέλω, θε, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι η πλειοψηφία έτσι. Α, δεν είπαμε είναι η πλειοψηφία. Ότι υπάρχει. πού δεν υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν. Μαλάκες υπάρχουν παντού. Τώρα το μάθουμε. Αυτό είναι καλό. Ότι δεν σώνουμε. Από μαλάκες δεν σώνουμε. Ναι, βράβο. Δεν θα ζωθούν ποτέ. Έχουμε. Έχουμε. Απόθεμα, ούσκες αποθήκες. Έφυγα. Γεια.